Ναι. Είναι εδώ πέρα ένας κουκακιώτης, που είμαστε στο ίδιο μπαρ και όλο... κάθε φορά που με βλέπει να πούμε, μου λέει... Δ'α σου πω ρε, μου λέει, παίρνεις ένα ποσόλι για να ακούσει τη φωνή σου. Και πε εσύ, ναι, αλλά δεν με βάζει ο μα... Δεν θα του πω αυτό, αυτός ο Είναι δικό σας. Δεν υπάρχει δικό μα και δικό σα. Όλοι ένα να είμαστε. Ενωμένοι οι Έλληνε. Και τα ζώα, και εσεί τα ζώα. Περνά μήνυμα ενωμένη αριστερά και καλά. Αυτό είναι δικό σα, ρε. Ποιο μίλησε για αριστερά, παιδί μου, είστε εσεί αριστερά. Τι, τι, τι. Είστε εσεί αριστερά με μνημόνιο 3. Εννοείται, αγόρι μου, τι είμαστε. Ναι, εντάξει. Μνημόνιο 3, αλλά θα είναι αριστερό το μνημόνιο. Θα είναι μνημόνιο συνεργασία. Α, ναι, να μιλήσουν με... τότε για ενωμένη αριστερά. Ακριβώ και θα βάλουμε τα δύο πόδια τη Μέρκελ σε ένα Παπούτσι, εμείς θα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Ο Αλέξης θα το κάνει αυτό, να το ξέρεις. ΟΚ, okay, έγινε, ωραίος. Ξέρεις αύριο τι παγκόσμια ημέρα είναι. Τι παγκόσμια, τι, τι είναι. Της κάναβης. Ε, ωραία, τι. Όχι, λέω, θέλω να πω, εσύ ξεκίνησε η πανηγύρια από σήμερα. Από ότι καταλαβαίνω, Όχι. δεν είναι κακό. Άκουσε την εκπομπή τη Δευτέρα που μες αγόρι μου έχεις και ένα πρόβλημα με εμάς με τα λάδες να έχω πρόβλημα Με τα λάδες εκεί πέρα μου δεν μ' άρεσε Με τα κι εγώ φίλε να ξέρεις Τι μετα, τι ακού δηλαδή Με άγριο μέταλλο Παόλα Ναι με ηλεκτρική κιθάρα. Χαϊτίζει. Παόλα με λέμι, μαζί έλα, έλα τώρα, έλα τώρα Μην το κάνεις την ώρα αγόρι μου, το κάνεις, λέμι τώρα <laughs> A teżo Ναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που μάλλον θα συμφωνήσω με το Κουκουέ και θα διαφωνώ με το Σιριζέ γιατί έχω τρελαθεί εδώ, έχω πλαπαθεί με όλου του Σιριζέ στο facebook. Για ποιο λόγο? Δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η θέση σου για το, αυτό το κτίνο, αυτό το κάθαρμα που σκότωσε το κοριτσάκι. Δεν λέω το βουλγαρό, μπορεί να ήταν και Έλληνα, μπορεί να ήταν ο Ικάτ, μπορεί να ήταν αστυνομικό. Εγώ λέω ότι σε τέτοια καθάρματα αξίζει κρεμάλα. Και όλοι οι Σιριζέ έχουν βαλθεί να μου πούνε για δικαιώματα, για το ένα για το άλλο. Εγώ λέω πω αξίζει κρεμάλα στου ζωολοφόνου του Φίσσα και στου του Φίσσα. Το φόβη του λουκμάτ, έτσι αξίζει κρεμάλα και σ' αυτόν, και στον πακιστανό που πήγε να σκοτώσει τη μελητό. Εντάξει, αυτό πρόσχενο για την λεγοίνη, γιατί, γιατί αν έχει και άλλε πόρτε. Ναι, αυτό σίγουρα το ξέρω. Δεν λέμε ότι μετά θα είναι ένα εύκολο κρεμάλλια. Ε, δεν θα είναι δύσκολο μετά. Αν γεννηθεί αρχή και υπάρχει προηγούμενο, μια χαρά εύκολου φάνηκε για υπότερα δικήματα. Όχι, όχι, θα βάλουμε. Ε, όχι, όχι, ξέρει πω λειτουργεί το πράγμα. Αστο είναι επικίνδυνο και από το λε. Να και κάτι παπαγάλι που το ψηλοξελίζουν, απέξω παίξω, απ άστο. <laughs> και αυτοί ξέρουν γιατί το λένε. Ανεβεβαίοντα πληροφορίε αναφέρουν ότι μετακομίζονται στην έρθρα. Εντάξει τώρα. Ήταν Α? μια τιμητική πρόταση μπορεί να πει όχι. Να γίνει μια αλλαγή επιτέλου. Κάτι. Πρώτη φορά για αλστερά. Για αλστερά γιατί δεν είναι. Έτσι, έτσι. Θα πάμε δε πάμε τύπα, εδώ, με του μισθού εδώ. Πενταρόδεκάλε, με αριστερού μισού θα πάμε. Να σε δω να είσαι και με ε, κυβέρνηση αριστερά, με εκπομπή σε κρατικό κανάλι και τίποτα στον κόσμο. Καλά κάτσε να δει πρώτα κυβέρνηση αριστερά και τα βρίσκουν όλα άλλα. Σωστό και αυτό. Ακόμα Πασόκ έχουμε. Γεια σου Πασόκ Μεγάλε. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ Μεγάλε. Πού είσαι δε Αποστολή. Να με, ένα μήντερο. Επιτρέπεται για διάλειμμα. Δεν είναι διάλειμμα, λούφα ήταν. Το, σι... Α, τόσο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να, να πω κάτι και εδώ τον Μπαγκλάμα, το Θοδωράκι. Α, α, α, α, α, α, α, α, α, <χει> να σου πω πόσο είναι και να δεις πόσο <χει> μ*** είμαστε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Οι πρώτες τρει ερωτήσεις που έκανε στη Βουλή το κόμμα του... Ήταν για την νομιμοποίηση της σέλφης στα έδρανα της Βουλής, όχι? Όχι, όχι. <χει> Η δεύτερη ήταν για τα διόδια? <σοπότες> για τα δημόσια έργα τι ήταν. Έτσι, το ένα για τα δύο για το άλλο για τα δημόσια έργα και το άλλο για τα σκουπίδια. Που σημαίνει τι. Για την ελληνικό χρυσό δεν έκανε καμία. Προς το παρόν όχι. <σοπότες> Αλλά οι πρώτε ερωτήσει αυτού νου ήταν δηλαδή για τα συμφέροντα του Μπόμπολα. Δεν θα τρελαθούμε τελείω. Τόσο μπαγλαμάς είναι. Τα σκουπίδια <σοπότες> είναι θυγατρική, μην περνάτε. Σωστό γι' αυτό. Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν. Τόσα έργα που εγκρεμούν. Έχω προβληματιστεί με του αδελφού Γεωργιάδη. Με τι να πρωτοφρικάρω ότι ο Άδωνη μιλάει για ηθική ή ότι ο αδερφό του αποκαλεί του συνήθειε κομμουνιστέ, α πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω με τι από τα δύο να προβληματιστώ περισσότερο. Ή και με τα δύο. Μην προβληματίζει ιδιαίτερα, μελετημένο είναι, άστο, δεν είναι τυχαίο. Προσπαθεί με ένα μπάρ να χτυπήσει δύο τριγώνια. Για <laughs> να αποδομήσει του κομμουνιστέ και την άλλη να δείξει πόσο επικίνδυνη είναι οι συριζέ που μα πάνε στα άκρα. Και άκρα, αγάπη μου, τα ίδια ψηφίζετε, τα ίδια πιστεύετε, άστο. Δεν είχα την τύχη. εγώ πάει σε διάφορα μουσεία. Για πες. Ήθελα να σε ρωτήσω, ξέρει, άμα το είσαι μπορεί να έχει μια ίδια άποψη, ρε παιδί μου. Να στο μυαλό του πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Και ήθελα να σε εγώ είμαι ναυτικό. Ναυτάκι, ζουμπουρλουδικό. Ναι, ναυτάκι, ζουμπουρλουδικό. Έχω ένα φίλο στον ένα ναι, ωραίο εγώ έτσι, έχω ένα το στο καράβι. Να πω και εγώ στο βάρελ, ξέρεις. Ξέρω, ξέρω. <laughs> Να σου πω. Δεν ξέρουμε τώρα αστική τάξη ή εργατική. Φίλε, άμα για τρίτο <laughs> μηχανικός παίρνεις κανένα 5.000 το μήνα, όχι απλά αστική. <laughs> Μην πω για το μισθό του δεύτερου και του πρώτου. Μηχανικός ή καπετάνιο. Το <laughs> Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. <laughs> Να το πεντοχυλιαράκι, καλά σε έπιασαι. Όχι, λιγότερα, είναι λιγότερα. Αλλά δεν πέντε μου. Τι θεωρούμε, εργατική, τάξη, γιατί Ναι, σωστό. Μη σε πιάσει yeah. ο στο στόμα του, μόνο αυτό σου λέω. Βρήκα δουλειά για τον Αργύρι. Τι δουλειά? Ήρθε μια, μια, μια τράτα και είχε πάει στα ίμια. Δεν βρει κανένα άλλο μισάκι να φύγει. Αυτή είναι η παλιά δουλειά. Έχει κάνει τον Νταλικέρι, τον, το τον Τρακτεργ G, Έχει κάνει το λιμενικό στα ίμια. Έχει κάνει τον Νίκο μα στο Ράκιν. Τότε που πήγε και βιντεοσκόπησε μαστουρωμένου νέου, ρέιβερ. Τι άλλο να κάνει. Ε, αυτό σου λέω. Να βρει κανένα άλλο μισάκι να πάει εκεί πέρα να στήσει τη σημαία. Πάλι. Α, και ψήφισε και μνημόνια. Δεν είναι λίγο. Πλούσιο βιογραφικό. Το παίρνει να σου κάνει και το σκαμπό στο σπίτι. θα μπορούσε να μου βάλει κάποια στιγμή εκεί που λέει ο Τσίπρας ο στόχος μας είναι η παραμονή στο ευρώ και στην Ευρωζώνη ρε παιδί, μου και στα καπάκια τον, αυλο, τον Αυλονίτη που λέει δεν πα στο διάολο Είμαστε δύναμοι της ενότητας, της ανατρο... ανατροπής Ευρώπη και, και της Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί Εξήγησα στους εταίρους ότι έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο σχέδιο που δεν διαταράσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική ισορροπία. Βρέσ' το διάλοπογή. Ας το διάλοπογή. Ο Μίκη Μίκη μας ευρύνει Ο Μίκη Μίκη άξομεστη Διαπάρτησε ένα ροκέντρο Δώδεκα μετράκια ποσό, Γιατί το να χρέσω πολλά Την ώρα που με σταβολά Που με χέρια ψηλά Το χρένιζω παρά φυλά Θέλω παραγγελία γιατί την άκουσα σήμερα σε ένα παλιό κινητό του 2006 Ποιο? Και φέρνει ο και σου λέει πως είναι η εικόνα της Πώ Πως είναι η εικόνα λέει του λες Τα πουλάκια τι βίζουν μου τι οι δρόμοι το θυμάσαι Αυτό πρέπει να είναι, να είναι αρχαίο Αμα είναι... το βάλω αυτό στο ραδιόφωνο θα μου το ζητάνω το μουσείο της Ακρόπολης να το γύρισω πίσω Ε, γεια σας. Γεια σας. Πώς έγινε το εικόνα της κίνησης Αθηνών δυνώνε Ναι, είναι μια ηλιόλουστη μέρα, σιχάλες πέφτουν, τα πουλάκια τη τηβίζουν, Σπίτια παντού, γκρίζα η Αθήνα. Αριστερά εργοστάσια, δεξιά πολυκατοικίες. Αυτή είναι η εικόνα της Αθήνας κύριε. Είσαι ηλίθιος, βλάκα. και σου. Και αφήσεις του καραμαλίς όλη την εθνική. Είσαι, ειλίθιος. είσαι ηλίθιος, να μην σου πω και κάτι τελευαρή. Πάμε την Ελλάδα μπροστά. με <συμφωνίες> Se do mnie do cholery! Wtedy do mnie do mnie do cholery! filos do mnie do mnie do mnie do mnie do mnie do mnie do mnie do mnie do mnie do Listen, I'm just fanny up. I'm I'm watching you live at the moment. But... Pardon, I cannot understand your preference. Tin profora? Why well, doesn't anybody speak English? Eh, where are you calling from? Athens. Athens, kemilate tin episim tin elliniki, eh? Account here what? Uh, what exactly? Fokionos Negri. Why? I didn't hear. Fokionos Negri postopate? Yes, Fokionos Negri. Gia pita mou lego psiri. I, I don't speak Greek. You know psiri? I know Andosiri, yes, what about it? Wait, wait a bit. I'll put you through to someone. Wa <laughs> wa. Ne? Ελά, Ελλάδα εδώ. Τι πάει να πει Ελλάδα εδώ. Ένας εγγλέζος βγήκε στο τηλέφωνο, δεν καταλάβαινα. Ποιον θέλετε. Δεν μιλάτε αγγλικά. Καλά, δε... Όχι, γιατί και εδώ, όπως και στο δημόσιο, είναι άλλα τα κριτήρια για να πάρουμε θέση. Δηλαδή, δεν μιλάγαμε αγγλικά, αλλά είχαμε ωραίο κουλαράκι, ξέρω εγώ. Καταλάβατε. Τι πράγμα? Λέω τα κριτήρια και να προσληφθούμε ήταν άλλα εδώ, σαν τον Ασέπ. Ε, ναι, μπορεί να μου δώσει το όνομά σα λίγο. Ξέρετε... Το, δεν... το όνομά σας να μου δώσετε λίγο, Δεν είμαι χριστιανός, δεν έχω παυθιστεί. Ε, το όνομά σας θα μου δώσετε λίγο. Χρησιμοποιώ το Τζέσικα. Δεν είναι χριστιανικό όμω. το λέω. Ε, πας καλά, άνθρωπέ μου. Ναι, why? Δεν πάτε καλά, ας κάνουμε μία μήνυση να συχάσουμε And this crazy, completely. Μπορώ να με κάποιον υπεύθυνο; Εγώ είμαι I have the responsibility, Anton. Yeah, yeah, he's crazy. Nuts. Me, Me, Λοιπόν, να βάλει το τραγούδι του Tάκιτan που λέει η πλούσιο γίνονται πιο φτωχεί και η φτωχή στο δόντρο και μένα ρίχνει βροχή και να βάλει κανέλο εκεί πέρα το Χασαμόπουλο. Το ναι, δεν καταλάβω τι το κοροϊδεύουμε κιόλα. Δεν έχει δει και ο Τζόρνταν. Ποιο δίκαιο έχει, δεν καταλαβαίνει. Το κατάφηει και τον κατάρα, αλλά εντάξει, όπω και το κάνουμε δεν το μάθημα. Αυτό το πράγμα πρέπει να βγει. Και όπω και να anyway, έχει, να μπούμε στην ψυχολογία του κατατρεγμένου πασώπου και του στεναχωρημένου. δεν κατάλαβα, γιατί όχι. Δεν βρίσκεται, να βρίσκεται, φύγα μου φαγιά που με πασάκο! Έλα. Φύγε φωλιά. Δυστυχώ. Τα πράγματα έχουν χωρίσει. Είναι η πλούσιοι πολύ πλούσιοι και γίνεται πλούσια τα τελευταία χρόνια, αυτό δεν το λέω εγώ. Δεν λένε στοιχεία επίσημα, η κυρία ξαφνά μπορεί να μα επιβιώσει που είναι ο Εγώ στην καθημερινή τα διάβασα, πέρα από λίγο καιρό. Η πλούσια και και γίνεται πλούσια και πέρα. Έτσι γίνεται δεν γίνεται πάντα. πάντα. Στο καπιταλισμό έτσι δεν γίνεται. Γιατί η φλούση πραγού φτωχή και φτωχή <laughs> δεν γίμβου πλούσιο. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι κανένα γράψω καλαφό. Γιατί να υπάρχει κανονικό γιατί να υπάρχει ζωή γιατί είναι πλούσιο ή πολύ και φτωχή. Γιατί η φλούση πρωιού και φτωχή δεν γίμβούν πλούσιο. Δεν γίνεται αυτό όμως πεις είναι αυτό να δουλεύω Δεν αυτό είναι αυτό Για την Παρασκευή, ποιο ήταν αυτό που έλεγε τη ομάδα με την ομάδα με το... που αναβγήκε ο αγώνα, μετά αυτοί θέλανε, λέει: Εμεί δεν θέλαμε, μετά θέλαμε εμεί και αυτοί δεν θέλανε. Πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Δεν θυμάμαι το Εδεσαϊκού, ήταν που έλεγε αυτά τα καταλαβήσικα. Το Εδεσαϊκού. Ναι, ναι, που έλεγε: Εμεί θέλαμε, μετά αυτοί δεν θέλανε. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Το... Ο πρόεδρο του Εδεσαϊκού, τέλειωσε. Λοιπόν, θα κάνει μύκτη με το στρατούλι, ρε, με το βατευλό του στρατούλι που έλεγε με το ηλεκτρικό ρεύμα στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου στον ελληνικό. Έχουμε υπολογίσει ένα δι 0,80 εκατομμύρια ευρώ, ε, συγγνώμη ένα, ένα, ένα, εκα, ένα εκατομμύριο ευρώ, 0,80 Ναι, ναι, εμείς γιατί κοιτάξτε στην εντέρια, αρχή ούτε, ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούς για να κάνει γίνει αυτό το, το παιχνίδι αλλά ίσρα μόλις, μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν, δεν, δεν καν θέλαμε okay. okay. okay. Συγγνώμη το είπα πριν, 59 χιλιάδες, 59 εκατομμύρια 400.000 400 ευρώ Αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει και εμεί μετά είπαμε όχι λέμε, λέμε δεν δε θα γίνει θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νεός γιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το κοκρινίδι 300 κιλοβατόρε ένα μήνα σε 300.000 νοικοκυριά είναι, ε, είναι επί 300 3,6 ΜΒ μεγα, ένα ε, <Το> Wszystkie sí, Να μου βάλεις άδωνη που ζητάει νερό Και μετά καπάκια Κωνσταντάρα που λέει λίγο νερό ρε παιδιά Μετά βάλε παπαδόπουλο να λέει Ασθενή έχουμε Ή στο γύψο το βάλαμε Και κλείσει όπως θέλει σου ταμπλέτα εσύ φίλε που με βλέπεις Θα έρθει σπίτι σου σε μεταφράσει κατανοητές σε όλους μας σήμερα Με σχόλια, με προλόγους, με χάρτες Ολόκληρες βιβλιοθήκες Γνώσεις αιώνων, γνώσεις χιλιετιών Μεγάλες προσωπικότητες, ηγέτες, μάχες, βασιλείς Άνοδο, στώσεις, ακμή, παρακμή, τα πάντα Παίξτε το σποτάκι να πιω λίγο νερό Λίγο νερό με παιδιά, νερό! Μια Φοτάνα πολλά. στα και τώρα, με, και μιλάμε για τεμέ Ήθελα να σου ζητήσω να μου βάλεις την παρασκευή το μिकी του Εντάξει. Βάλατε την Παρασκευή ένα ωραίο τραγούδι της Ναταλή Μέρτσαντ, το «Which are you are». Ναι. Θα σου πω τώρα αν μπορείς να φτιάξει αλλά και την ερχόμενη Παρασκευή. Να βάλεις αυτό το τραγούδι, εκεί που κάνει την ερώτηση η ερμηνεύτρια, και στο καπάκι θα βάλεις το Τζίπρα να λέει με τους τραπεζίτε και τους βιομήχανους. Κάτι θα βρεις. <ΣΣΣ> θα ψάξω, αν και είναι δύσκολο να λέει τέτοια πράγματα, θα ψάξω. Δεν Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Όχι συμφέροντα. Αυτός άλλωστε είναι ο του ρόλος.